Λέγεται. Παρακαλώ. Έλα Αποστολή τι κάνει. Έλα γιατί δεν μιλάς. Εγώ δεν μιλάω. Εσύ, Εσύ δεν μιλάς τι θα σε ψάχνω. Δεν μου λες τώρα δηλαδή θα λέμε ότι η πιτσιρίκα πάει με το γέρο να πούμε για τα ρεπό του. Ναι ναι ναι ναι. ναι. Αυτός είναι. έχει πολλά ρεπό θα λέει. Έχει πολλά ρεπό και πάει μαζί του ε. Ναι ναι ναι. ναι, ναι. είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου είδα στον ύπτο σκατά, ρεπό θα πάρεις. Σωστό. Σωστό. Πολύ σωστό. Καλώ το να, και Μπα, εγώ άργησα. Εσύ πού σου, να. Χάνουμε τη μισή εκπομπή προσπαθώντας να μιλήσουμε. Πρέπει να το φτιάξετε αυτό. Ναι, να μην μιλάμε. Όχι, ξέρα, να μην μιλάμε κιόλα. την αναμονή, στην αναμονή να ακούμε. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Α, ωραίο. Α. Πρωτοποριακό, δεν το είχα σκεφτεί. Α, ναι, εγώ θα τα λέω όλα. Λοιπόν, αυτό ο προηγούμενο, ο προηγούμενο από εσά, τι είναι τέλο πάντων Oh man, τι είναι τέλος πάντων Αυτό, κάτι υβρυδικό τώρα, ναι Είναι σύμφωνα με τη μόδα των ημερών, είναι η αρσενική Λατινοπούλου Ναι, κάτι πρέπει να γίνει με αυτόν Διαφορές πολλές δεν έχουν, το κοινό τους είναι ότι είναι και οι δύο Από ό,τι καταλαβαίνω Καμένοι θα έλεγα, καμένοι Αυτό έτσι είχε by default, έτσι ξεκινάει yeah, bravo. Yeah, bravo. Μην ανησυχούμε με του φωνιάδε, τι σφαίρε κτλ. Δεν ξέρω αντάκουσε το πρωτοσάλτε. Θα παίξει σίγουρα αύριο όπω ένα. Αυτό λέει και εγώ από τώρα. Ε, λέει ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί αυτοί που σκοτώνουν στη μέση του δρόμου είναι φωνιάδες, επαγγελματίε και ξέρουν σημάδι. Ε, ε το, το άλλο ήταν σε καφετέρια έγκριμα. που μπορούσαμε εγώ κι εσύ να πίνουμε καφέ. ντόξα τω Θεώ δεν είναι τυπειδικά. Αυτοί που έρχονται ξέρουν από σημάδι και καθαρίζουν κατευθείαν. Εντάξει, δεν σου φύγει καμιά δέσποτη, σωστό. Έλα, έχω μια καταγγελία να κάνω. Για πες. Για το δήμαρχο τη Πάτρα. Γλίτωσε ένα κτίριο από τα ΙΠΕΔ. Το έκανε να λειτουργήσει σαν βρεφονιπιακό σταθμό. Άκουσον, άκουσον. Και το χειρότερο, έχει βγάλει τη σημαία τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το Δημαρχείο. Έχει κάνει όλου του φιλελέδε τη Πάτρα να δαγκούν τον κόλο του από τον κακό του. Πάπα, πάπα. Και, και, και, και, και, και χαμηλοκόλυδε αυτοί, να. Για πε. Έλα, έλα δε. Και δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ρε παιδί μου. Να πρέπει αλλάξετε, πρέπει δήμαρχο. Να τι είναι αυτά που είμαστε. Θα... Στη Βενεζουέλα, κολλόκαρτο έχετε. Δεν ξέρω, θα κοιτάξω σήμερα αυτά τα καταφύγια. Για δε, για να μην επιβάλλω στη νύχτα στο σούπερ μάρκετ. Ε, από την παρασκευή έπαιζα για να σου πω για αυτό που έγινε με το. το, το, το χαβάλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είσαι τόσο περιοσήτητό που δεν μπορώ να σα πιάσω. Mm, δεν πειράζει. Ε, αυτό όλο ο ζελέρε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο που δεν ήξερα δεν και φωτοβολίδες. Μα δεν ήταν συγκινητικό. Στο σημείο αυτό α υποδεχτούμε επισκηνή τι μόνικα. Δεν ήταν αυτή η επέτειο που είσαι να θυμάσαι τι έχουμε σαν έθνο. Ένα μου δε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι. Ε, πού θα τι? ήμασταν τώρα, πού θα ήμασταν. Καλά, πρέπει να χαιρόμαστε που είμαστε Ευρωπαίοι, ειδικά σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση τη ανεργία, τη φτώχεια, που έχει δι... συμμετέχει σε όλου του πολέμου. Εντάξει, έχει και τα κακά τη. Όχι, η Αποστολή. Αλλά κυρίω είναι γεμάτη καλά αλλά... η Ευρώπη μα. Ποιά πρέπει να σα κάνω εσύ. Το καλά <laughs> δεν είναι ανάγκη ότι είναι για μα καλά. Έχει καλά. Για κάποιου. Έχει. Για άδικο, καλά. άδικο, άδικο είναι το σύστημα όμω. Έχει. Εποίησαι καλά για, για κάποιου. Που κάποιους... ποτέ δεν είμαστε εμεί, αλλά έχει. Μόνο δηλαδή ε, καλά. Δηλαδή, άμα συγκρίνουμε καλά ή κακά, ποια είναι τα περισσότερα για του τώρα Εξαρτάται ποιο είσαι. Α, μπράβο. Εξαρτάται Άμα σύνοχι. είσαι τίποτα πλεμπάγια κανένα εργαζόμενο, συγγνώμη κιόλα, ε. Δεν ξέραμε. Να φτιάξουμε ένα σύστημα για εργαζομένου. Γιατί έχει η Αποστολή. Μία Ευρώπη των λαών θέλουμε. δεν θέλουμε αυτό. Όρσε, Δεν έχει δίκιο Όλη δικιά σου. Απασχόλη, είσαι καλά? καλά. Μπράβο, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, άκουσα το πρωθυπουργού μια δήλωση, αλλά δεν άντεξε να την ακούσω. Όλη η ότι με την ευκαιρία λέει, που μα έδωσε η πανδημία, δημιουργήσαμε αυτό. Δεν το το παρακάτω δεν το άκουσα τι δημιούργησα αλλά το ότι οι πανδημίε δημιουργούν και ευκαιρίε για δημιουργίε. Επέμενε να το <σ downloaded> βλέπει τα πάντα να βλέπει την ευκαιρία. Αυτό είναι σωστό. Τα πάντα σαν ευκαιρία. Τον κόσμο έκανε και ευκαιρία να δημιουργήσει. Μου, μα πώς... δεν κατάλαβες. <σπάει> οι ευκαιρίες δημιούργησαν τις πανδημίες, όχι Α, οι πανδημίες οι ευκαιρίες. Ε, μα, κοίταξε, άκουσα μια συνέντευξη του συνταγματολόγου του κυρίου Κασιμάτη και είπε πόσο πρόβατα είμαστε και τι άλλο θα ανεχθούμε που γίνονται τόσο αντισυνταγματικά πράγματα και καθόμαστε και δεν αντιδρούμε καθόλου τίποτα. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον ελληνικό λαό και την κατάντια του και τη δική μου μαζί. Να σου κάνω μια ερώτηση που ξέρει τα πολλά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να για πε. Αλλά μάλλον ρητορική μάλλον, θα είναι βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Όταν α, λέει αυτό ο ανεκδίκητο ο κ. δικό μου και δικό μου και στρατό μου κλπ. εξακολουθούν να μάχονται μέσα στα νοσοκομεία μου. Ο στρατό μου κ. Κούτρα. Δεν υπάρχει ένα δημοσιοκάφρο που να τον πει τι μου αφήνει να πει τι μου αφήνει να δηλαδή. Μη ευνοημένο από τι λύσει πέτσα κτλ. Όχι, Δεν υπάρχει. Δεν τους καλούν Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι ακάλεστη συνήθω. Οπότε οπότε δεν θα ρωτήσει, όχι. Ναι, ναι, ναι, είναι δύσκολο αυτό. Να. Κοίταξε, να δει έργο σε ένα Υπουργείο και Δημοκρατία αυτό είναι. Να κρατάς τους αυλικούς χορτάτους. Να, αυτό. Να. Και, και ένα παλιό λίγο, να σου πω ένα παλιό. Πέρυσι το Πάσχα, όχι αυτό που μα, μας παίρνει, το προηγούμενο, yeah. από την εποπή, και στη διάφαση και είπε ο, ο Σόντροβουλεκ, ο Φινιός, είπε ότι υπήρξε απατημένη τη λίγους. Ποιο, Ο Φινιός. Mm. Δεν θυμάμαι. Γιατί είπε ότι την πρώτη φορά, λέει, ψήφισε εσύ, θα το 2015. Το... Το Εδώ. Όχι καλά. Γιατί όχι, αυτό το είπε. Ε, το είπε πολλέ μαλλιέ. λέει. αυτή κράτησε εσύ. Αλλά δεν ισχύει. Όχι. Αχ, άμα είναι έτσι, γιατί λέει έλεγε ότι του ψήφισε πολλέ φορέ το 2015. Λέει και μετά κατάλαβε. Αχ, καλά, έτσι. ούτε που τα πιάνε. Το έφαγε η Σαμάστο ένα χρόνο τώρα. Ε. Να, ε, εντάξει. Κατάλαβα. Ε, ε, ε, δε ναι, εντάξει. Κατάλαβε. Δεν φταίει εσύ. Μάλλον πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί πώ τα λέμε. Ναι, σίγουρα. Γεια σα, Αποστολή. Yeah. Το προηγούμενο τον άκουσε, τι είπε ή δεν τον άκουσε καθόλου πριν από εσά. Γενικώ δεν τον έχω ακούσει ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Ναι, είχε φωνάξει καλά μια υπεύθυνη η οποία είναι για την προστασία του Αλίτη. Αφού λοιπόν τη έδειξε τα δόντια στι ερωτήσει, είπε αυτή ότι πρέπει τελικά να κάνουμε μια κουβέντα για την εγκληματικότητα. Μα έχει. ότι εκεί που έχει φτάσει η εγκληματικότητα, αυτή που τα λαμπόδια αυτά που μα κυβερνάνε, είναι ακόμα στο να κάνουμε Μια κουβέτα, τι θα γίνει. Ε, καλό είναι. Ε, με τι θα κάνουν άλλο. Δεν συμφέρει αλλιώ. Yeah, Μα σκέφτεται τώρα να, που... να παταχθεί το έγκλημα τελείω. Τι θα κάνει ο Χρυσοκοϊδη. Θα πα τα ψυχοφάρμακα. Και όχι Περαιτέρω. Και όχι μόνο ο, και όχι μόνο ο Είναι πολύ χαίρο από το έγκλημα. Είναι οι δημοσιογράφοι. Είναι οι δικαστέ. Είναι οι δικαιωμένοι. Αυτοί. Είναι... τη προστασία. Τι θα μείνουν. Άνεργοι. Οι κλέφτε θα γίνουν. Να πάνε όλοι να αναπλακώνουν ο κόσμο στο ξύλο. Αλλά οι δεν είχαν. Αυτό είναι το ξραδάκι. Στο σάπιο σύστημα αυτό πότε θα. Σε να πει, τι σα πει από όλα τα φίλοι. Μπορώ να μα πει. Πρέπει να κάνει μενα του να φτιάξει να πάει στο διάολο Σε να γαρίζει ο τόπο. Όταν Παραμένου. βάλουμε καινούριο σπόρο και αρχίζει να αφήσει. Είναι απλά τα Μακάρι, πράγματα. Ματάρη παραγείλι. Γεια σου. Μπράβο η Αποστολή. Μπράβο γιατί. Το μπράβο γιατί πρώτη φορά σε πιάσα αμέσω. Α, κοιτάξτε. Αμέσω. Θέλω να βάλει από το καινούριο τραγούδι του φίλου μα του ράπερ να μαζέψει ό,τι καλό έχει για τον Πρωθυπουργό μα. Ποια... Ό,τι καλό έχει. Ποια είναι η ράπερ, παιδί μου, ποια είναι η ράπερ. Απ' να είναι που βάλατε κιόλα πριν από λίγο. Το Μυθιδάτη. Ναι, το Μυθιδάτη, ναι. Α, τι να μαζέψει, όλο το τραγούδι για τον Πρωθυπουργό είναι. Ε. Θα μαζέψεις εσύ τα καλύτερα που λέει ο άνθρωπος. Ναι, οκ. Okay. Τα καλύτερα θα μαζέψει και θα μαζέψεις και κάτι από τα καλύτερα του μιτσοτάκι και θα τα βάλεις έτσι ανάμεσα. Κυβέρνηση με σήμα το κουτάλο πυρούνο. ένα φλόρο ξαφνικά έχει για τυράνο Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών από τη Πούτα Μια πρωθυπουργάντζα που έχει στην καβάντζα Κάθε ορτινάτζα δευτεράτζα για μπροστάντζα Η δικιά μα κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση Θα είναι μια κυβέρνηση των Αρίστων Δεν θα είναι με κυβέρνηση του τουρλού Πολλοί ορνηθέ του Άριστου κεφάνι και, και θα λέγα εντάξει φίλε μάλλον πλάκα κάνει Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωση Μια σοβαρή, το τονίζω Μια σοβαρή και υπεύθυνη φωνή ανανέωση Για εσά λέτε μα ο, ο Άρχοντα ο Άναξ Ανωκός Όνέ! Όνέω νέα δημοκρατία! Έλα για την παρασκευή. Λοιπόν, θέλω να βάλει αυτή την τύλη τη να λέει για του εργαζόμενου όταν φοράμε. Πέμπει η Λίνα, πάνες και τέτοια για να μην χρόνο εργασίας. Θα το φτιάξεις εσύ και όπως ξέρετε. Και μετά θα βάλει και μουσικό χαλί βάλει στο κελαίδι στο ρομπουλακέ. Το σύστημα αυτό θα είναι ένας ηλεκτρονικός μηχανισμός στον οποίο θα έχουν πρόσβαση τρεις πλευρές. Ο εργαζόμενος, ο εργοδότης και η πολιτεία. Καταπληκτικό. Θα χτυπάς από το κοινικό του σου τηλέφωνο. Υπάρχουν τεχνολογίες γεωεντοπισμού, όπως λέγονται. <Και> Καλώς ήλθε πάλι λέει 8. Σήμερα θα δουλέψεις 13 ώρε. Η πενθήμηση δεν ξεχνάμε να φοράμε την μπάνα μας. Δε χάνουμε χρόνο για την εργασία. Ταμογέλα. Τεγνός και εργατικός. Ναι, ελληνοφένεια. Ναι, ναι. Θέλω να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Α, Θέλω να βάλεις του Βελόπουλου αυτό που έλεγε τώρα η πατρίδα δεν πουλιέται και τα λοιπά σε συνδυασμό. Με τους παπαροκάδες. Ναι. Α, <laughs> την πίστη ψηλά <laughs> στα μεγάλα δηλαδή. ιδανικά. Κράτησε την πίστη σπίτα. Δια και αυτή, για, okay, για εμά την ελληνική λύση, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, η πατρίδα ποτέ δεν πουλιέται, η εκκλησία ποτέ δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. Η πατρίδα δεν πουλιέται, η εκκλησία δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. Η πατρίδα ποτέ δεν πουλιέται, η εκκλησία ποτέ δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. Ναι, καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Εδώ μάχημα σου από την Τρομαϊδά. Μία απειλή, γιατί δεν μπορεί να έχω. Δώσε. Ωραία. Αυτή η αδικαιολόγητη λατρεία από το πιέρωση, την παρασκή, την Βέρα, ε, από στο πρόσωπο του Μητσοτάκη, μπορείτε να φτιάξετε τίποτα με χητικό. Αδικαιολόγητη, καλέφη... δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι η αδικαιολόγητη. <σχελίσαι> Επειδή δεν σα αρέσει, <σχελίσαι> εσένα είναι αδικαιολόγητη. Το βρήκαμε τώρα. Ε. Ναι, ναι. Βάλε εκεί κάποιο που θα πάει σε κάτι χωριά και όλοι του θαυμάζουν θα εκεί κάτι χωριά. <σχελίσαι> ναι, ναι. Αγαπημένε μου, μανάρι μου. Διαχρονικά πάντω όλου του πρωθυπουργού του λατρεύανε στα χωριά. Πώ γίνεται αυτό, ναι, ναι. είναι να ξεγάει το άλλο έτσι για να ψηθεί. Δεν τα είχαμε ζήσει με το σημίτι. Άχμηση Σιμίτη μου, αγάπη μου, με το γιοκι. Ο ο Μαρτέα είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να παίξει από την Ελλάδα με 100 χρόνια μπροστά. Καλά για τον Αντρέα δεν θα μιλήσω. Για τον Αντρέα δεν το έτρωγάνο. Για τον είναι... καραμαλί, στενάζαν όλε τα βέρτε στα χωριά. Ο μόνο διαχρονικά χώρευτο ήταν ο Σαμαρά. Θρασίμια. Σαμαράς πραγματικά, ναι, Εκεί δεν μπορεί. Δηλαδή και να θες να συμπαθήσει, ψάχνει να βρει κάτι, δεν βρίσκει. Βάλε όλα αυτά που το λατρεύουνε και βάλε και τον άβδονο εκεί που λέει το κρεβάτι να ακούγεται. Εκείνο που το κρατάει κρεβάτι που ακούγεται. Βάλε και τον κρανάκι που λέει να τον παίξω κι εγώ. Και τα βάζω τα κλασικά εκεί. Τον Να τον παίξω κι εγώ. Είπε λεβετιά, Να καλά. Στα Κάθε σταγόνα σένα το τέλος του έρωτα. Το μωρό μας είναι. μισοτάκι. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος Ναι, θέλω να τους Έλληνες. Κάνε μου μια χάρη για την Παρασκευή. Το ξέρει ένα τραγούδι των Κατσιμηχαίων από τα τελευταία του στο συγχώρεσαι του Κάρολε. Ναι, όχι. Ξέρει για ποιο Κάρολο λέμε. Όχι τον Κάρολο Κουν. Όχι, όχι. Ούτε τον Κάρολο τη Αγγλία. Μπουλουμπίνα. Γι' αυτό νθρε. Άγια τη Αγγλία. Ε, βέβαια, λίγο. Α, νόμιζα Κάτσι, τον άλλο ρε που ήταν έτσι μπιτοκολτό με τον Έγγελσ. τι λέει και το παλιό. Όχι παλιό κουμούνι. Το κουνό μαλλ το όλοι, ni όλα Ε, γι' αυτό είναι άλλο τέτος παρόν, κουνόμαλο αυτό. Θυμάται <Δυμάτε> Αισθάνεσαι ασφαλής Ξυπνήστε Ήρθανε Ακόμα και μέσα στο ίδιο σας το σπίτι Αισθάνεσαι ασφαλής Ξυπνήστε Ήρθανε Σας το λέω και με σχόλον τρίχα Εντω κάτι άλλο Εσείς που κατοικείτε εδώ Στη Νέα Ιωνία Ή στο Ηράκλειο Ή στο Γαλάτσι Και στο Ψυχικό αισθάνεστε ασφαλής Ξυπνήστε Ήρθανε Αισθάνεσαι ασφαλής Ιθοποιός <Δυμάτε> σημαίνει Αισθάνεσαι ασφαλής Είναι καημός Αισθάνεσαι ασφαλής Πολύ μικρός Αισθάνεσαι ασφαλής Και στεραγμός Πολύ μικρός Με love γιατί δεν γίνεται αλλιώς Εσείς που κατοικείτε εδώ Κάντε έρωτα να το πω ελληνικά γιατί θα χαθούμε Αισθάνεσαι ασφαλής Καλησπέρα, παραπολιτικά. Καλησπέρα, παρακαλώ, ναι. Ο Αποστολή. Ναι, ναι. Θέλω να ζητήσω ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Από τον Bruce Springsteen το The Ghost of Tom Jones. Εκεί που λέει Wherever there is a cup beating a guy. Βάλε τα γνωστά από την Νέα Σμύρνη, εκεί που χτύπησαν το παιδί. Αν θέλετε, επίσης, βάλτε τον Μάνο Χατζηδάκη που μιλάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχετε πει παλιά ότι θα είναι σκλαβιά κτλ. The λοιπόν gradia will be a form of our European Union. Which we will never be afraid or free, because it will be our challenge. While the Pistroko-Gradia will be our challenge. is now Nobody is nobody about down here in the We're a ghost of old times, yeah Βάλε μου τα, τα γεράκια του Παπα-Κωνσταντίνου την Παρασκευή. Τα έθιμα γεράκια. Μπράβο. Επειδή έτσι. δεν ξέρω αν πολλά με αυτού, αλλά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΝΑΤΟ είναι αδελφάκια. Τα έχουν κάνει όλα μαζί. Σε πολέμου, σε, σε διαλύσει. Σε ό,τι έχουν και διαλύσει από κράτη. Μαζί πάνε. Χεράκι, χεράκι αυτά τα δύο. Βάλε μου του Βασίλειο αυτό το τραγούδι. Χρηθήκανε στη μουσική να βρούνε την γενιά του. Τα ρούχα κόβει ερωτική, στα άλλη τα κορμιά τους Από τα σχολεία βγήκανε και μπήκαν στα παράγια Στους τείχους τα έφιδα Η Ελλάδα καθίσταται σήμερα αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος των πολιτιών Και η Ευρώπη ήταν πάντα εκεί για την Ελλάδα Όπως και η Ελλάδα ήταν και είναι εδώ για την Ευρώπη Απόψε Με το Θεό παρτίδες Τα χέρια τους απλώσανε σαν δίκοπες λεπίδες Και στους ειδικικού τον ανοιχτό σταδρό τους Απόψε παίρνουνε κεφάλια στο χώρο τους Κράτα ρε φίλε γερά Κράτα ρε φίλε Θέλω για την παρασκευή. Ναι, τι? Να τους δω να τρέχουν ρε φίλε, να τους δω να τρέχουν τα μονοπάνα. Ώρα να βράψουν από αποφάσεις της απ αγνότητας. και μπερδεύουμε ξανά το μοκρατώντας όταν σοφρονίζουν Θεωρούμε αλληλής, γιατί δεν είμαι γάπη, δεν είμαι κρυσταυρίτης. Γιατί ποτέ δεν φαίνησα, να πάω με τα νερά της, του κράτους. Σε μέλλον το σύστημά τους. Ραγιά ποτέ τους δεν τους για την Παρασκευή ε, μια κομματάρα του Μπιθικότσι ανασενάζει η Αθήνα και ο Πειραιάς Το παράπονο στοχολογιά που μιλάει για όλε τι λαϊκέ συνοικίε. Λέει κλαίει το εγάλεο, πονάει το περιστέρι, κλαίει κοκκινιά. Τέτοια είναι τα πετσόνα σου, στην Ιωνία. Με τι πόλει που έβαζε ολοβέρντο, θα το φτιάχνει. Κυκλοφορείτε στου δρόμου ελεύθερα, αισθάνεστε ασφαλεί. Αναστεναζεί την ίκαια. Το πέραμα υποφέρει. Υπάρχει κανένα που να αισθάνεται ασφαλεί. Θα το, το εγάλεο, πονάει το, το περιστέρι. Λυστέρι. Εσθάνεστα ασφαλής. Τι είσαι. Τι είσαι. Τι Εστάλεσρα ασφαλή εσείς που κατοικείτε στην Κυψέλη στον Άγιο παντελεήμωνα. Λακτάρε και γωνία. Εστάνε φίλε και φίλοι. Πε στη Η εγκληματικότητα! Ριζωθεί και βαθιά! Εσάνε ασφαλεί! Εσθάνε ασφαλεί! Καλησπέρα. Καλησπέρα. όλοι. Okay. Ναι, ναι. Γεια σα, όπω okay. Θα ήθελα να σα ζητήσω κάτι για την Παρασκευή. Αγάπη μου, ζήτα μου, τι θε. Πάρε μου, πώ θε. Λοιπόν, ε, λόγω του ότι χθε ήταν ε, ε, η επέτειο από τι 30 Μαου που ο Μανώλη Κλέζο και ο Λάκη Άντα κατέβασαν τη φασιστική σημαία, και επειδή βιώνουμε, το βιώνουμε ακόμη με διαφορετικού τρόπου και μορφέ, θα ήθελα να ζητήσω ένα τραγούδι από του υπεραστικού: Το Μαύρη Αυγή. Μαύρη Αυγή. Σέρνετε στη γη, φάρμακερό. Φιδιακύλωτο από τη σάπια. Μικρά των αστών. τα κόμματα φιδιών. Του λικών του καπιταλισμού. Που μισούν το δίκιο του λαού. Το φασισμό παταστολεμό Το φασισμό παταστόλεμο του φασίστα. χέρι αν σηκωθεί την πυγμή του καπιταλιστή δοκιμάζει πάνω στο λαό που τον θέλει έρμο και σκυφτό το φασισμό πατά στο λαιμό το φασισμό πατά στο λαιμό. ο λαός μας όχι θα σταθεί αγώνες θα τσαλωθεί Θα με το φασισμό του συστήματος, διοκεφρουρό Ο λαός μας, όχι ως θα σταθεί, στους αγώνες θα τσαλωθεί Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος, διοκεφρουρό